Στοιχη 17-22. Άλλοι χριστιανικέ υποχρεώσει. 17. 17. Αδιαλείπτω και ακατάπαυστα να επικοινωνείτε με τον Θεό με την προσευχή και την ευλαβή διάθεση. 18. Διακάθετε τι να ευχαριστείτε τον Θεό, διότι τούτο είναι θέλημα του Θεού που μα το εδίδαξε ο Ισού Χριστό για να σα το κηρύξομαι. 19. Μην παρεμποδίζετε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματο και μη ματαιώνετε τη φανεροσύντων. 20. Μη περιφρονείτε τας προφητείας τας οποίας το Άγιον Πνεύμα δια του χαρίσματός Του εμπνέει διάφορα μέλη της Εκκλησίας. 21. Εξετάζετε δε και διακρίνετε όλα τα χαρίσματα και τας προφητείας και ό,τι θα έβρετε καλόν κρατείτε το σφιχτά. 22. Να φεύγετε μακράν από κάθε λογής πονηρών.